Να ζει το δρακούλι. Mm. Ναι, κυριολεκτικά θα σημαίνει να ζήσει το δρακάκι, αλλά δρακούλι στη Τζακωνιά λέμε το αβάφτιστο παιδί όταν πρόκειται για αγοράκι. Mm. Ε, όταν πρόκειται για κοριτσάκι λέμε αδρακουνιού. Θα το δούμε και στο λεξιλόγιο, αλλά αφού είναι ο τίτλος τέτοιος. Έκανα σήμερα μια αλλαγή, δηλαδή κάθε πρόταση έβαλα και τη μετάφραση. Να δούμε, αν δεν βολεύει, θα αλλάξω πάλι ε, τη μορφή και θα το κάνω ολοκληρωτικά στο τέλος. Λοιπόν, να ξεκινήσω. χριστε ανέστη, χρόνου πάση, Χριστός ανέστη, χρόνια πολλά. Είναι συνάντηση δύο κυριών, τέλος πάντων. αληθως ανέστη, η απάντηση. Να σου τα φανίλια, δι. να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Τσέτε πίδε. Πού επεραίωτε τουραμέρε; Τι κάνετε; Πως περάσατε τις ημέρες; Κά καλά περάσαμε. Ήγια ευφρετά τα καπζία Όπα, συγγνώμη, το πήγα πολύ κάτω, συγνώμη. συγγνώμη, ελα συγγνώμη. δε. Mm. Το βλέπετε; Το κείμενο; Ναι. Να. Ωραία. Κάε περαία με γκέι φερτά τα καμπζίανά μου με τουρ εγγόνου τσέμα ή έχουν αντάρα τα τζέα. Ε, καλά περάσαμε. Είχαν έρθει τα παιδιά με τα εγγόνια και είχαμε αντάρα στο σπίτι. Δεν αλλάζει αυτό. Νομίζω ότι το λέμε και στη Νέα Ελληνική. Είχαμε φασαρία τέλο πάντων. <Καλίδι> και έτσι είναι ζωντανό ένα σπίτι. Ε? Αν λείπουν οι άνθρωποι είναι μονοτήχοι. Ενείς ε, ε, άτσι εζάκαμε τον Άγιε Λίδι. Για τσί εγενά τσε ζάκαμε να ράμε το δρακούλι. Εμείς φέρος πήγαμε στο Λεονίδιο, γιατί γέννησε η και πήγαμε να δούμε το μωράκι. Το δρακάκι. <Κι> να ζήνιου μου τσε γαμπρέ να νι Να σα ζήσει και γαμπρό να το καμαρώσετε. Εθήκατε τανέζυφο, σφάξατε την κατσικάδα. <Κι> τσε τανέζυφο εθήκαμε τσε πρεσίζει, γριτζέλε ζυμούκαμε, τσε καλέ κρασί αίμαοι έχουντε, τσε άρτουμα χορέ. Και την κατσικάδα σφάξαμε και πολλές κουλούρες ζυμώσαμε, και καλό κρασί είχαμε και φρέσκο τυρί. Ας ένι καο η τα καούδια τσε μαούδια. Α είναι καλά ο γιος μου που έφερε τα καλούδια όλου του κόσμου. Είναι έκφραση αυτό, τα καούδια τσε μαούδια. Δεν μεταφράζεται στην κυριολεξία... Ε, καούδια είναι τα καλά, έφερε λοιπόν τα καλά όλου του κόσμου. Επεράκαη η όλοι. όλη, τσεπρεσούε φαήκαμε, τσεπρεσούε γίκαμε, μπερεκέτη για τον έγονε. Πέρασαν οι συγγενείδε όλοι, οι συγγενείς και πολυφάγαμε και πολύ ήπιαμε, πλούσια τα ελέη για τον έγονα. Έτσι. Βρέμα λοιπόν. βρέμαριγο, κάο αένταη ο έγκα να φτιάσαι ένα καφούτσι, να κατσάου τσόα, για τσι τόσα νούρα εστανταρούκα ή πού εμί. βρέμαριγο, καλά όλα αυτά, δεν πας να φτιάξει ένα καφεδάκι, να καθίσω κιόλας, γιατί το σινόρα πιαστήκανε τα πόδια μου, κουράστηκα πολύ, ε, όρθια. Ωε, να με συγχωρέρε, έκιάκαμε ε, τα κουβέντα τσε ξεχάσμα, έατάσου ε, να τσεράου ου, να με συγχωρείς, ε, πιάσαμε την κουβέντα και ξεχάστηκα. Έλα μέσα να σε κεράσω. Αυτό το απλό κείμενο, το πολύ καθημερινό, είναι ένας διάλογος που θα, θα μπορούσε, είναι ένας πραγματικός διάλογος, ένας διάλογος που θα μπορούσε να διαμυφθεί μεταξύ δύο κυριών, δύο γυναικών τσακώνων, μία μέρα όπως η σημερινή. Συναντήθηκαν λοιπόν αυτέ οι δύο κυρίε μετά το Πάσχα, Ευχηθήκανε η μία στην άλλη και είπανε τα νέα τους. Αυτά. Θέλει mm. κάποιος να πει κάτι? Στρατηγούλα. Είναι πάρα πολύ, πολύ όμορφο κείμενο και μάλιστα εγώ έπιαξα και τη συνέχεια στο μυαλό μου. Α, <laughs> έτσι, ε. <laughs> <laughs> ναι, ναι, ναι. Mm. Ότι πήγανε για καφέ και έρχεσαν όλο το κουσιοβολίο για το χωριό μετά. Με ε, εντάξει, άντα. ναι, βέβαια. <laughs> και αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα. Να είναι προχωρήσω πάμε. στο λεξιλόγιο ναι, εγώ είμαι ή θέλετε να είναι. ξαναδιαβάσω το κείμενο. Τι θέλετε. Εγώ να... εγώ δεν έχω το, ωραία, ναι. ωραία. Εγώ λέω να προχωρήσω στο λεξιλόγιο και αν μας μείνει χρόνος, να διαβάσουμε ξανά το κείμενο αν επιθυμεί κάποια από τις κυρίες. Έλα, <laughs> να το Έλα, ναι, Λοιπόν, ναι. πάμε στο λεξιλόγιο. Mm. Επεραΐα, πέρασα. Αόριστος του μεταβατικού ρήματος περαΐχου. Επεραΐα, περαΐτέ. Και σημειώνω. Πώς έχουμε τον αόριστο, τον έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Έχουμε δει τα μεταβατικά ρήματα εκτενώς. Επεραΐα, επεραΐερε, επεραΐε. Επεραΐαμε, επεραΐατε, επεραΐαει. Εύκολος. Λοιπόν, τι σημαίνει λοιπόν. Έχουμε πολλές... Ε... Σημασίες, περνώ, διαπερνώ, παράδειγμα, περάει τσέμι, ταν κονά, τα τσαϊθία, πέρασέ μου την κλωστή στη βελόνα, έτσι. Mm -hmm. Διανύω, υφίσταμε. νεπεραία περαία τσεζού το δίχο, τον έντζιμο, ταν κάψα, τον πέρασα κι εγώ το βήχα, τη διάρια, τον πυρετό, πέρασα μια αρρώστια, έτσι. Χρησιμοποιούμε αυτό το ρήμα. Ξεπερνώ. Ο Ιζέντι, νιεπεραίε περαΐε τον εδικό μου το τσάχημα. Ο γιος μου τον πέρασε τον δικό μου στο τρέξιμο. Ε? Ή νιεπεραίε τον πόι, τον πέρασε στο, στο ύψος. Ε? Mm. Διαβιώ. Πουρέτε περαΐχουντε μοναχή νιού μου. Πώς περνάτε μόνοι σας. Πουρέ περαΐετε του ραμέρε. Πώς περάσατε τις μέρες. Πού ρε ερεός κομή, το σχολείε, πώς πέρασες καμάρι μου στο σχολείο, έτσι. Mm. Τώρα θα δούμε το άλλο ρήμα. Ε, Περού, επεράκα, περατέ, μεταβατικό του περνώ, που έχει τις σημασίες. Τριπόδια περνώ, όνι περούα, ακονά, τα τσαϊθία. Δεν περνάει η κλωστή στη βελόνα. έτσι, όχι πέρασέ μου την κλωστή, Mm. Δεν περνά η κλωστή στη βελόνα. Mm -hmm. διέρχομαι εν περού απ' τα χούραμι, περνά απ' το χωράφι μου. Διέρχεται, περνάει απ' το χωράφι μου αυτός ο, ο γείτονας mm. τέλος πάντων, έτσι. Συγγνώμη να δω, τώρα το είδα, έπεσε το μάτι μου, αυτό το τάτσα θέλει μια δασία, να. Όν περού ακονά τάτσα δεν περνά η κλωστή στη βελόνα, έτσι είναι λάθος τυπογραφικό. Ε, τρίτον, διαβαίνω. Επεράκα, ίδια κονιαρέοι, ή γυπερατίτσε πέρσι. Πέρασαν ζητιάνοι, είχαν περάσει και πέρυσι. Έτσι, είχαν περάσει από το χωριό μα, εννοείται. Μεταφορικά, έχω περάσει η αξία μου. Όνη περούντα έγκυ το τάλαρε. Δεν περνάει αυτό το τάληρο. Είναι κάλπηκο, είναι κάλπικό, ειναι αδραχουμά, αδραχουμή. Όνει περού απλαία, δεν περνάει η δραχμή πλέον, έτσι. Για χρόνο, παρέρχομε, είναι υπερατή διχρόνου από τι επαντρέπεται μισάτι. Έχουν περάσει δύο χρόνια από τι πάνρεψε το κορίτσι. Έτσι δεν θα πούμε είναι ιπεραϊτή, είναι υπερατή διχρόνου από τι επαντρέπεται μισάτι. Έχουν περάσει δύο χρόνια από τότε που πάνε το κορίτσι. Την κόρη. Τι ναι. ε... Όταν σα, αυτό το ύψο μπροστά το σάτι τι, είναι όπως το κάρα και το ικάρα; Είναι καθαρά εφωνικό. Είναι καθαρά mm. φωνικό. Δηλαδή δες λέμε ναι. ασάτι, σάτι, τάν η σάτι, ήταν Α κάρα, τάν η Α η γη, τάν η ή επίσης, πιο άλλο μου έρθει στο μυαλό, αγίδα, αγίδα, ταν αγίδα με αλφα γιώτα. Okay. Αγίδα, ονομαστική ενικού, ταν εγίδα, αιτιατική ενικού. Γενική, θυμάσαι, στρατηγούλα, αγίδα τα, yeah. τα γιδέ, yeah. αγίδα τα γιδέ. Η γίδα yeah. της γίδας, yeah. ακότα τα κοτέ, yeah. ε, η κότα yeah. της Ανιούτα τα νιουτέ, η νύχτα της νύχτας, έτσι. Λοιπόν, αυτά. Ήγκια ή φερτά, εδώ έχουμε υπερσυντέλικο, έτσι, είναι τρίτο πρόσωπο, ουδέτερο γένος, πληθυντικό αριθμό. Το ρήμα είναι παρίουρε, έρχομαι, εκάνα, ήρθα, φερτέ, είμαι φερμένος, έτσι, έχω έρθει. Και δίνω την... κάνω μία χρονική Αντικατάσταση, παρείου, ρένι, έρχομαι, έμα παρείου, ερχόμουνα, εκάνα, ήρθα, Θα θαμόλου, θα έρθω, θα παρίμα. θα έρχομαι, το θυμόσαστε το έχουμε δει εκτενώς αυτό το ρήμα, απλά το αναφέρω για να το ξαναθυμηθούμε. Ένι φερτέ έχω έρθει, έμα φερτέ είχα έρθει, είμαι φερμένος, ήμουν φερμένος, έτσι... Δρακούλι είπαμε, είναι το αβάφτιστο πεδίο όταν πρόκειται για αρσενικό. Και δρακουνιού όταν πρόκειται για θηλυκό. Έτσι. Εθήκαμε. Σφάξαμε. αόριστος του ρήματο θείου. Σφάζω. Θυσιάζω. Ε, το βλέπετε το ρήμα αυτό, το θείου. Το ρήμα του αρχαίου ελληνικού θυσιάζω. Εθήκα θητέ. Πότε θα νηθείε το βάνε, πότε θα το σφάξει το αρνί και έχου θητέ από τα αργά, το είχε σφαγμένο από το βράδυ ή νιέμα έχου, το είχα σφαγμένο, μα έχου θητέ, το είχα σφαγμένο από τα αργά, από το βράδυ. Θίενι να συχάσερες, φάξε σφάξε το να ησυχάσει. Μέση φωνή, θυκούμενε θύμα, σπαράζομαι. Με κιάτσε ένα κόψιμο, τσέμα θικούμενε χάμου. Με πιασε ένα κόψιμο και σπάραζα κάτω. Έτσι. Επιμένω, έκυθικούμενε, ότι δεν πέτσε τίνε, επέμενε πολύ ότι δεν το είπε εκείνος, γίνομαι θυσία, για του διτσίσι έκυθικούμενε, για τους δικούς τους φάζεται, γίνεται θυσία, έζυφο ή έριφο, είπαμε άντρες γυναίκες, το κατσίκι, το αρχαίο έριφος, θηλυκό ζουφά ή ριουφά, Ζουφά οι γυναίκε, ρουφά οι άντρε. Έτσι. Κατσίκι. Mm. Δύο εζήφοι εμπίτσε αγίδα. Δύο κατσίκια έκανε η γίδα. Πόσοι εζήφου είναι αγίδα, Πόσων κατσικιών είναι η γίδα, Δηλαδή πόσε φορέ γέννησε, Πόσο χρονών είναι. Δύο mm. εζήφου γίδα. Δύο κατσικών γίδα. Δηλαδή τριών χρονών. Ένα χρόνο μέχρι να μεγαλώσει το κατσικάκι, ε, και αφού έχει, καταλάβατε. Τα mm -hmm. μετράγανε τότε, είχανε τέτοιους τρόπους να μετράνε ηλικίε και πρακτικούς. Mm -hmm. Ένταν ζουφά, αζουφά, τσουνερένη. αυτή η κατσικάδα, πιανού είναι. Υποκοριστικό του έζηφο είναι το ζουφάλι και ζουφαλάτσι. Βλέπετε το ζουφαλάτσι ανήκει στο ιδίωμα της καστάνιτσα. Έχει ε, επιρροή από την νέα ελληνική και σημαίνει κατσικάκι. Υποκοριστικό mm. του ζουφά, νουφαλίτσα, κατσικαδούλα. κατσικαδούλα. Γριτσέλε είναι πληθυντικός του γριτσέα, είναι η κουλούρα. Γριτσέλη είναι το κουλούρι. Και σας έγραψα μία έκφραση που τη λέμε και στα νέα ελληνικά. Να μην ταθήρε τον Άγιο Τσερι, σε το καμπζί γριτσέλη. Να μην τάξεις στον Άγιο Κερί και στο μικρό παιδί κουλούρι; Ανοίτα πήρε τα άγιο Τσέρι σε το μισή καντζίγριτσελι. Ωραία, ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, το γριτσέλι είναι από το αν κλείσουμε λίγο τα μάτια και το φανταστούμε είναι το κρικέλι, ο κρίκος, κρίκος, κρικέλι που είναι στρογγυλό, ε; ε Γριτσέα, κρικέλα, κρικέλα, ο κρίκος που είναι στρογγυλό. Ε, συνεχίζω. εστανταρούκαϊ. Το λένε ακόμα και όσοι πλέον μιλάνε την Νέα Ελληνική. Κοτσάρουνε και ένα τσακόνικο. Σταντάρωσαν. Λένε, στανταρούκουρ ένι, κουράζομαι πολύ στέκοντας όρθιος, αυτό σημαίνει επακριβώς. Στανταρούκα, στανταρουτέ. Το ουε, επιφώνημα πόνου ή θαυμασμού. Ουε δασπινάμι, αχ Παναγία μου, ουε μάτι, αχ μάνα μου. Ουε, όραντε, πουρένι έτρου, ου, δε πως είναι έτσι. Είναι μία καθημερινή έκφραση, το χρησιμοποιούν πάρα πολλοί οι τσακώνες εδώ. Εξεχάσμα, ξεχάστηκα, έχουμε μέση φωνή, πρώτο ενικό πρόσωπο, ξεχασκούμενερ, ένι είναι το ρήμα μας, εξεχάσμα, αόριστος, ξεχαστέ, ξεχασμένος. Mm. Νομίζω αυτά δεν έχουμε άλλα. Αυτά ήταν οι. Επίτσε, επίτσε. Α, ναι, μετά έχουμε γραμματική έτσι, λίγο να θυμηθούμε τον αόριστο. Μέχρι εδώ είμαστε καλά. Mm -hmm. Ωραία. Γραμματική, αόριστο σε κά, ενεργητική φωνή, για να το θυμηθούμε. Εμπίκα, εμπίξερε, εμπίξε, εμπίκαμε, εμπίκατε, εμπίκαει. Έκανα, έκανες, Έκανε, κάναμε, κάνατε, έκαναν. Έτσι. Και αυτός ο αόριστος εύκολος, οι καταλήξεις, μαθαίνοντας τις καταλήξεις, πλέον μπορούμε να κάνουμε όλα τα άλλα. Και σας δίνω αρκετά ρήματα, που τα βρήκαμε και μέσα στο κείμενο βέβαια. Εγκου αόριστος εζάκα. Εζάτσερε, εζάτσε, εζάκαμε, εζάκατε, εζάκα, έτσι. Θίου εθίκα, σφάζω, έσφαξα. ζημούνου εζιμούκα. Φεζίκου ενέγκα, φέρνω, έφερα. Έτσι, περού, επεράκα, περνώ, πέρασα Τσου, τρώ εφαΐκα, έφαγα Κινού, κίνου, συγγνώμη, πίνω, εγκίκα, πίνω ήπια Το κοινού θα πει πεινάω ε, Γράφεται το ίδιο, απλά αλλάζει ο τόνος Κινού, εκινάκα, πίνω, επίνασα Κίνου, πίνω, εγκίκα, ήπια Φτιάνου, εφτιάκα, φτιάχνω, έφτιαξα Κιάνου, εκιάκα, πιάνω, έπιασα. Στανταρούκου, εστανταρούκα, κουράζομαι, κουράστηκα. Αυτά. Mm -hmm. Όλοι αυ αυτοί οι αόριστοι είναι σύμφωνα με αυτόν τον τύπο. Εδώ. Αυτές είναι οι καταλήξεις τους. Εζιμούκα, παράδειγμα. Εζιμούτσε ρε, εζιμούτσε, εζιμούκαμε, ε, εζιμούκατε, ε, Το ενέγκα αλλάζει, γιατί έχουμε... Βλέπετε είναι ένας ανώμαλος αόριστος και έχουμε ενέγκα, ενέντζερε, ενέντζε, ενέγκαμε, ενέγκατε, ενέγκαοι. Όπως θυμόσαστε είναι και το άγκα, από το αρίκου, αρίκου, άγκα, παίρνω, πείρα. Αν θυμόσαστε είχαμε πει άγκα, άντζερε, άντζε, άγκαμε, άγκατε, άγκαοι. Τα έχουμε δει και αυτά. Λοιπόν, να προχωρήσουμε σε ασκησούλες. Για να κάνουμε την πρακτική μας. Στρατηγούλα ναι. θες να ξεκινήσει πρώτη. Ναι. Ε... Δεν θυμάμαι το τώρα που το εμετάγκο. Να γυρίσω πίσω, ναι. να γυρίσω πίσω. Ε... Είναι πρώτο-πρώτο, έγω πρώτο. εζάκα. Εζάκα, ναζάκα. Λοιπόν. Άρα θέλουμε δεύτερο ε... ενικό πρόσωπο, πρόσωπο ναι, ε, εζάτσερε να φέρερε ήρω ξενιάλο. Ξεν, ξενιάλο ξενιάλο ξενιάλο ήρω να φέρεις την αερόξεν μυαλισμένη έτσι ναι, θα μπορούσε να την πει αφαιρεντά, αφαιρεμένη θα μπορούσε να την πει κομιανή, που το λένε σαν μια γυναίκα που δεν κοιτάει και πολύ τον οικοκυριό της μαγδαλινή Λέγανε κάτι τέτοια πολύ έτσι. Αλλά το ξενιάλο το αφερετά, Κομιανί και Μαγδαλινί, και αλήθεια λέω, φτερνίζεται με Γιάννης. Λοιπόν. Εζάτσερε να φέρερε, ο ξενιάλο. Πήγε να φέρεις νερό, ξαμιαλισμένη. Λοιπόν. Χριστίνα. Λοιπόν. Κάτι με το θυσία είναι. Είναι το είναι θυού εθίκα. Εθίκα. Έχουμε τρίτο, πληθυντικό. Ε, Θες να σε πάω μπροστά ε, στο... Εθίκαοι. Ε, Εθίκαοι, ε, ε, πολύ σωστά. Oh, Εθίκαοι. έξε ε. ε, ε, για το γάμο. Ναι, έτσι. Εθίκαοι ε, ε, ε, έξι για το γάμο. Έσφαξαν έξι κατσίκια για το γάμο. Mm. Για, πες μας τι έκανε η μαμά σου. Ε, λοιπόν, η μαμά μου βζήμωσε μιά ψωμιά, τα καρδε, κα, βέλια μητέρα μου, τόσα στόματα μαθαι. Μαθαι, ε, μαθαι, Αθαι. είναι έτσι μία έκφραση το λέμε. Τόσα Ακόμα... στόματα μαθαι. Και ναι, ναι, ναι, στη νέα ναι, ναι, ελληνική ναι. το λέμε. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ωραία. Εζημούσε. Ε, ναι, πολύ σωστά. Εζιμούτσε, ενία. Ενία, άντου, αμάτιμη, τόσα στόματα μαθαις, Μαθές, έτσι. Εζημούτσε ενία άντου αμάτιμη, τόσα ατούματα μαθές. Η μάνα μου ζήμωσε εννέα καρβέλια, το βάζω μέσα σε παρένθεση, γιατί όταν λέμε ο Άντε εννοούμε το καρβέλι. Α, όταν μιλάμε για κουλούρα θα πούμε γριτσέα. Έτσι, γριτσέα. Ε, ωραία. Πάμε παρακάτω, πάμε στο τέσσερα, Χριστιανά. Ναι, προσπαθώ να θυμηθώ το φέρνο. Α, είναι... είναι... Το είπαμε πριν από λίγο ότι είναι φερίκου, φεζίκου, φεζίκου ενέγκα, yeah. έφερα. Φερό είνεγον, yeah. θα θυμάσαι. Φερό είναιγκον. Ε? Yeah. Mm. Ε, είναι λίγο διαφορετικό από τον ναόριστο με κάπου, ξέρουμε. Είναι ενέγκα, ενέντζερε, ενέντζε. Έφερα, έφερες, έφερε, έφερε. Ενέντζε άρτο από τον Άγιε. Ε, είναι β' πρόσωπο. Ενέτζερε έφερες, Ενέτζερε άρτο από τον Άγιε. έφερες άρτο από την εκκλησία. Ενέτζερε. Ενέντζερε... άρτο από τον Άγιε. Έτσι. Ωραία, πολύ ωραία. Ένα. Λοιπόν, για πες μας, Όπα, να, πήγα πολύ μακριά. Πού είμαστε. Ωραία. Πέντε. Στρατηγούλα. Ωραία. Είναι ωραία. περού επεράκα. Ωραία. Επεράκαμε. Πολύ σωστά. Φοταντσέαση αλλά όνιεράκαμε. Όνιε Όνιερέκαμε. Όνειρακαμε. Πολύ ρέκαμε. σωστά. Περάσαμε από το σπίτι του ή το σπίτι της αλλά δεν τον όνει είδαμε. Πολύ ωραία. Ε, αχ, συγγνώμη, δικό μου λάθος, δεν είναι την είδαμε, δεν τον βρήκαμε. Συγγνώμη, παιδί, συμπληρώστε το ή γράψτε το τώρα πρόχειρα σε ένα, εμείς μετά θα το διορθώσουμε με το Γιάννη. Ε, γιατί είδες, αν έλεγε όνιο ράκαμε, όνιο ράκαμε, δεν τον είδαμε. Όνιε ρέκαμε, δεν τον βρήκαμε. Mm -hmm. mm, συγγνώμη. Αχ, να, γίνονται και λάθη, τι να κάνουμε, α? Τώρα σήκωσα. Όχι, σήκωσα τη, τη Χριστιανά. Χριστιανά, τι να να. Λοιπόν. Θα το συμπληρώσουμε σημι... εμεί μετά μετά το Θα το διορθώσουμε με το Γιάννη. Ναι. Για τους υπόλοιπους. Α. Λοιπόν. Ε, έφαγε πάρα πολύ. Το ρήμα είναι τσου, εφαΐΚΑ. Τσου, εφαΐΚΑ. Πώς θα πούμε στο τρίτο ενικό πρόσωπο. Έφαγε πάρα πολύ. Mm. Ε? Yeah. Εφαΐκα ε, Τρίτο ενικό. Mm. Εφαΐκα, εφαίτσερε εφαΐ. Ωραία. Yeah. Εφαΐτσε. Τρίτο, εφαΐτσε, τρι, εφαΐτσε. έντενοι ε, αυτός Αγγλέωρα. ο Νικόα, εφαΐτσε τον αγλέορα Το λέτε mm. στη Νέα Ελληνική, γιατί γελάς στρατηγούλα. Μ' αρέσει πάρα πολύ, Αυτή το που έχουμε τα ίδια. Λοιπόν, εφαΐτσε τον αγλέορα που θα πει έφαγε πάρα πολύ. Ο αγλέορα είναι ο ελέβορος είδο φυτού δηλητηριόδους εφόρβιον το δικταμινόδες. Ναι, αυτά ναι, ναι, ναι. έλα αγαπητή στρατιγούλα για πες το επόμενο Εφτά. Ωραία, ορεια ότι το πίνω είναι κίνου και δεν θυμάμαι το να Εκί... εκεί ήπιατε ε... κίνου εγκίκα κίνου εγκίκα είναι εγκίκα εγκίτσερε εγκίτσε εγκίκατε Εγγύκαι; Εμείς θέλουμε το εγγύκατε. Ωραία. Ε Ναι ναι. μου. Ναι ναι ναι, πολύ σωστά. Εγγύκατε το ή Ήπιατε το γαλατάκι σας. Πολύ ωραία. Χριστιάνα. Οκ. ok. Τι του με την κότι με άρβαρο μ. Ε... Το ρήμα είναι ευκιάνου, Εφτιάκα. Εφτιάκα. Πρώτο πληθυντικό, ευκιάκα, με. Εφτιάκαμε. έτσι, πολύ ωραία. Εφτιάκαμε. Ευκιάκαμε γλυκό τα μήσα, με μπαμπαρόζα, Έτσι. Εφτιάκαμε γλυκό τα μήσα, με μπαμπαρόζα, το έχω ξαναπεί ότι εγώ αυτή τη λέξη την έχω ακούσει με ένα, αν όχι καθαρό, όχι. γλυκό τα μύχια. Γλυκό τα μύχια. Ναι. Ναι. Ε, εντάξει, κανιά φορά το έχω συζητήσει ότι μπορεί ο άνθρωπος ολικιωμένος που σου μιλάει και είναι γεγονό ότι αν του λείπουν κάποια δόντια μπορεί όντως η προφορά του να μην είναι αυτή που θα ήταν διαφορετικά. Ε, ναι, Στρατηγούλα, ναι. εσύ θα το ξέρεις πολύ καλά αυτό το θέμα με, τη, με την προφορά και τα. Το ξέρουμε ότι η στοματική κοιλότητα, δόντια, γλώσσε, ουρανίσκι, όλα αυτά είναι γλωσσικά όργανα. Οπότε. Είναι, το, το ρόλο τους, εννοώ, είναι λογικό. Ναι. όπως ένα μωράκι που δεν έχει δοντάκια ακόμα δεν μιλάει όπως μιλάει μετά αργότερα με την εξέλιξη που παίρνει ο άνθρωπο. <και>, και είναι και αναμενόμενο γιατί στα τσακώνικα έχουμε πολλά άλλα συμφωνικά συμπλέγματα. Mm -hmm. πούμε, δηλαδή mm -hmm. τα παχή, ξέρω εγώ. Mm -hmm. ε, οπότε είναι και δύσκολα στην προφορά τους α πούμε. Mm -hmm. Οπότε είναι λογικό να, υπάρχ, να υπάρχουν αποκλήσει. Έτσι, έτσι. Πολύ ε... ωραία. Ε... Πολύ ωραία. Ε... Ναι, συμφωνούμε. Λοιπόν, ε, Χριστιανά, νομίζω. Α, όχι, συγγνώμη. Στρατηγούλα. Όχι. Στρατηγούλα, έλα. Ωραία. <και> εγώ πιέσα και του έκαναν. του αλατιού. Του αλατιού. Mm -hmm. Α, <σχε> ωραία. Λοιπόν, το ρήμα είναι πιάνου. <σχε> Εκιάκα. Εκιάκα. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Ε, Εκιάκαη του κρέφτη, τσι ε, σε ε, ε, του ατσίου. Έτσι. Εκιάκαη του κρέφτη, τσι σε του ατσίου. Εγώ λέω πολλές φορές στο γιο μου, άμα σου άμα σε πιάσω, θα ντυπίου του ατσίου, θα σε κάνω τα λατιού. Επίσης του λέω, άμα σου θα ντυπρανίσου, θα σε πρανίσω. Η Πράνα, ξέρετε τι είναι, η Χριστιανά, μπράβο, θα ξέρει. στρατιγούλα Στρατηγούλα, λίγο δύσκολο, λογικό είναι, λόγω ηλικίας, Στρατηγούλα μου. Ξέρεις τι είναι η Πράνα. Όχι. Ένα ξύλο βαρύ, έτσι, σαν κουπί αλλά κοντό, που χτυπούσανε τα ρούχα στην ερωτριβή, στη, στη λίμνη κάτω στο... <ΣΣΣ> Εμείς εδώ στο Λενίδι κάτω στο, στην πελιά, που είναι η λίμνη και, πηγαίνανε οι... και πηγαίνουν ακόμα πολλέ κυρίες και πλένουν τα ρούχα τους και τα χτυπάνε με εκείνο εκεί το ξύλο για να, να φύγει το η σκόνη τους τέλος πάντων, να, να τα καθαρίσουν. Έχομαι. Έχομαι. Ο πόπανος. Ο πόπανος. Πολύ ωραία. Είναι το κοπανέλι, δηλαδή. Όχι, δεν πρέπει να είναι το ίδιο. Το κοπανέλι είναι άλλο πράγμα στρατηγούλα. Μην το συγχαίει, μην το μπερδεύει μέσα σου. <σκομπανέρι> δεν πειράζει, είναι λογικό, είσαι πολύ νέα ακόμα. Το κοπανέλι είναι ένα ξύλινο. πώς να το πω τώρα. Φτιάχνουνε δαντέλε με αυτό. Φτιάχνουνε δαντέλες με αυτό, Α, είναι... Αδελονάκι, αδελονάκι. Ε, ναι, αλλά είναι πολλά μαζί, είναι 5-6 νομίζω και τα, τα στείνουνε σε τελάρο και τα mm -hmm. γυρίζουνε διαδοχικά, yeah. θέλει πολύ τέχνη, κυρίως στην Κρήτη και στην Κύπρο νομίζω το κάνουνε, δεν παίρνω όρκο, δεν γνωρίζω για άλλα μέρη, στην Κύπρο και στην Κρήτη ξέρω σίγουρα ότι το χρησιμοποιούνε πάρα πολύ και είναι εκλεκτές mm -hmm. δαντέλες, είναι εξαιρετικές. Yeah. Θέλει πολύ τέχνη, πολύ υπομονή και πολύ αγάπη και μεράκι για να ασχοληθείς με αυτό. Αυτόν το κοπανέλι. Είναι 5-6 ξυλάκια mm -hmm. μέσα στα οποία είναι περασμένες οι κλωστές. Το ύφασμα είναι κρουστό πάνω σε τελάρο στρογγυλό. Το έχει μπροστά σου και αρχίζει και κάνει τι τις πλέκε τέλο πάντων. Κάνουν... Να ρωτήσω, υπάρχουν ακόμα γυναίκε που κάνουν αυτή την τέχνη. Ναι, ναι, ναι, υπάρχουν. Ναι. Υπάρχουν. Στο Λεωνίδη στο όχι, όχι, εδώ δεν πρέπει να υπήρχε αυτό, εδώ δεν πρέπει nice. να υπήρχε. Nice. Για τα μέρη αυτά για Κρήτη και για Κύπρο είναι σίγουρο ότι ακόμα και σήμερα υπάρχουν. Nice. Αυτά, λοιπόν, nice. Ε... Nice. Ε... Nice. παρακαλώ τίποτα. Nice. πομένος στο 10 έχουμε το τελευταίο πέστο μας, Χριστάννα. Nice. Τι, έπαθες? Nice. Nice. Nice. Τι έπαθες, λέω στέκοντα όρθια από το πρωί. Ε, το ρήμα ναι, είναι εποίηξα, στα, εποίηξα. Βεβαίως Το ρήμα είναι Στανταρούκου Εστανταρούκα Πρώτο πρόσωπο ε, λοιπόν ε, Ναι αλλά εδώ είναι, είναι... Εστανταρούκουκα γιατί είναι πρώτο πρόσωπο ναι, ναι, ναι. Εστανταρούκα στέκα όρθια από τα σύντακα Έτσι ε, Κουράστηκα στέκοντας όρθια Από το πρωί Ωραία εγώ θέλω να πω εδώ mm -hmm. ότι ο πατέρας μου μου λέει χαρακτηριστικά, άμα πιάνω πολύ την κουμπέντα, μου λέει στα πια με σταντάρωσε. Α, δηλαδή... ah, με κούρασες ε. Με κούρασες ας πούμε. Mm. Προφανώς το είχε ακούσει από κάποια γιαγιά, γιαγιά δεν ξέρω. <laughs> ναι, ναι, βέβαια. <laughs> ναι, ναι, ναι, σίγουρα. Ε, να προχωρήσουμε λοιπόν. Mm. Ε, Κρίμας που έχουμε μικρή συμμετοχή, γιατί έχω, ε, ύστερα από πολύ καιρό που το έχουμε συζητήσει, φτιάξει προτασούλες με το ρηματικό επίθετο, πάνω στα ρήματα που είδαμε μέχρι τώρα, είδαμε την ονομαστική του ενικού στον Ενεστώτα και είδαμε και τον Αόριστο, «έγκου, ε, εζάκα, ζατέ». Βλέπετε αυτό το ζατέ σημαίνει πηγεμένος, αυτός που έχει πάει θητέ, είναι ο σφαγμένος, ζημουτέ, ο ζημωμένος, φερτέ, ο φερμένος, πέρατέ, αυτός που έχει περάσει, φαητέ, φαγωμένος, γκητέ, πιωμένο, φτιαστέ, φτιαγμένος, κιατέ, πιασμένο. Και νομίζω δεν έχουμε ξανακάνει, έχω την εντύπωση ότι δεν έχουμε κάνει άλλες προτάσεις, να δηλαδή είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε έτσι μέσα στο λόγο Νομίζω, δεν, δεν μπορέσα να δω όλα τα προηγούμενα μαθήματα, αλλά ήταν μια καλή ευκαιρία να το δούμε και αυτό, γιατί σιγά σιγά η χρονιά μας παίρνει την... τελειώνει σιγά σιγά. Λοιπόν, επομένω. ο παππού ό ποτέ τα να ηθήνα. Ο παππούς δεν ήταν πηγεμένος, δεν είχε πάει δηλαδή ποτέ στην Αθήνα. Mm. Έτσι... Ο βούλε όνει θητέ ακόνη, αντεχουμένη. Ο κόκορας δεν είναι σφαγμένος ακόμη. Τι περιμένετε. Θα μόλο οι Θα έρθουν οι Τι περιμένετε να σφάξουμε τον κόκορα. Ο άντε ένικα οζιμούτε, Γεία του χέρε μεταξού. Το ψωμί είναι καλοζυμωμένο. Γεια στα χέρια σου μεταξία. Mm. Ε? Mm. Το mm. σάμπα... Έκυ φερταίο Νικόα από τα χώρα. Τσεζάκαμε να νιοράμε. Το Σάββατο ήταν φερμένο, είχε έρθει δηλαδή ο Νικόλας από τον πραστό. Αχώρα, για την τσακονιά, για εμά του τσάκωνε, όταν λέμε εζάκα τα χώρα, εννοούσαν πραστό και αργότερα Λεωνίδιο. Πολύ παλαιότερα, όταν λέγανε για αχώρα, τον πραστό. Λοιπόν, mm -hmm. και πήγαμε, εζάκαμε να νιοράμε, να τον δούμε. Έκει περατέμισα μέζι, τσεπέκανα μη μόλου. Ήταν περασμένο μεσημέρι, είχε περάσει το μεσημέρι και είπα να μην έρθω. Mm. Όνι φαΐ τέτο καμπζί, όσο ρου πόνι καρτερεγκούμενε, δεν είναι φαγωμένο, δεν έχει φάει το παιδί. Δεν βλέπει που δεν καρτερεύεται, δεν μπορεί να περιμένει, ε? Άμα κανένα μωράκι κλαίει, Βλέπει όνι καρτερεγούμενε, δεν καρτερεύεται, Mm -hmm. Πεινάει πολύ, θέλει να φάει. Mm -hmm. Το κρασί ενοιόλου γκυτέ. Το κρασί είναι πιωμένο όλο. Πιενιαγγίτσε τσοαφίτσε μια κιαούα για τσινωνία. Ποιος το ήπιε και δεν άφησε μια στάλα, μια γουλιά για κοινωνία. Και γράφω mm -hmm. μέσα σε παρένθεση, σε φρένη καρδίαν. Γιατί για τους, καλούς, για τους καλούς πότες το κρασί είναι θεία κοινωνία, είναι με τα λαβιά. Έτσι. Ε, ένι φτιαστέο μόκο, ο βάνε είναι φτιαγμένο, αλλά μεταφορικά σημαίνει έχει παχύνει το μοσχάρι, το πρόβατο. Έτσι, όταν λέμε ένι φτιαστέο μόκο, ο βάνε είναι φτιαγμένο, ότι έχει παχύνει, είναι όμορφο το ζωντανό, έχει τα, το κρέα του. Το χρώμα, κιατέ, το χρώμα δεν έχει πιάσει, δεν είναι πιασμένο. Και mm. συγκριτικό αυτού του κιατέ είναι το κιατούτερε και πώς το χρησιμοποιούμε στο λόγο. έγινε το αίμα είναι κιατούτερε. Αυτό το νέμα, το νήμα, μ, έκανα mm. το λάθος, αυτό το νήμα έχει πιάσει καλύτερα. Έτσι. Mm. Όταν λέμε κιατέ, εδώ συγκεκριμένα μου μιλάμε για το χρώμα, έτσι. Αλλού μπορεί να σημαίνει κάτι αντίστοιχο. Πιασμένο πάντως είναι. Mm -hmm. Αυτές είναι λοιπόν οι, τα ρηματικά μας επίθετα που όπως έχουμε ξαναπεί ε, έχουν και ιδιότητα επιθέτου και πώς, πες το βρε στρατηγούλα πιο έτσι εμπεριστατωμένα και, και, και, και ρήμα. Βρίσκονται, να ας πούμε, σε ένα ρηματικό περιβάλλον γιατί ουσιαστικά έχουμε πριν ρήμα που τα συνοδεύει. Έτσι, ναι. Ωστόσο συμπεριφέρονται και σαν επίθετα, σαν επίθετα. Δηλαδή, μπορεί να μπουν και σαν αντικείμενο, ξέρω εγώ, να Ενό, Ένα ρήμα δεν μπαίνει αντικείμενο ποτέ, δεν μπορούμε να πει σε ναι. αντικείμενο. Εδώ θα μπορούσαμε να πούμε παράδειγμα αυτό που λέει το ψωμί, ο άντε, είναι καοζημουτέ. Το ψωμί είναι καλοζημωμένο. Αυτό το καλοζημωμένο λειτουργεί σαν επίθετο εδώ και σαν πώς θα το λέγαμε. Και κατηγορούμενο. Ναι. Και μπορούμε να το πούμε και ναι. σε θέση. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Ουσιαστικά ε, είναι σαν το αγαπητός που λέμε στα νέα ελληνικά. Αυτό που. Ωραία. έχει αγαπηθεί, είναι αγαπημένο, mm -hmm. ας πούμε, από mm -hmm. το ναι. ίδιο. Ναι, ναι. Ωραία. Βέβαια, σε μια πιο παραδοσιακή γραμματική, μπορεί να το συναντήσουμε και σαν μετοχή παρακειμένου α πούμε. Δηλαδή, mm -hmm. να μην πεις στον όρο ναι. ρηματικό επίθετο. Ναι, Είναι ναι, το ναι, και ναι. Όρος. ναι, ναι. καινούριο γλωσσολογικό όρο. Ναι, όπως θυμάμαι στα αγγλικά που έλεγε εσύ πριν που τη διαβάζεις, ότι σε όλα τα ανώμαλα ρήματα είχαμε τρει στήλε: εναιστώτα, αόριστο και παθητική μετοχή. Ε? Να, ναι, ναι. Ξε, ναι. Νομίζω ότι κάπως έτσι λειτουργεί, γιατί στην μέση φωνή, όταν πούμε «Ζουένι φερτέγο, εγώ είμαι φερμένος», είναι μέση φωνή ή «Ζουένι ζατέ, εγώ είμαι πηγεμένος», «Ζουένι θητέ, εγώ είμαι...» Εντάξει, σπαγμένος, δεν θα το πεις έτσι. Αλλά λειτουργεί και σαν παθητική μετοχή, ναι. Σχηματίζεται τέλο πάντων με αυτό το τύπο ο παρακείμενος και ο υπερσυντέλικος της παθητικής φωνής μαζί με το βοηθητικό ρήμα «Είμαι». Έτσι, ζουένι φερτέ, ζουένι ζατέ, ζουένι χιονιστέ, εγώ είμαι ζεσταμένος, ζουένι σβαϊστέ, εγώ είμαι διαβασμένος.